Τι γίνεται ρε με αυτού, ρε. Πριν, πριν δουν το ποτάμι ξεβρακώθηκαν, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ενώ τι περίμενε. Εμεί έτσι λέμε στο χωριό μα, δεν ξέρει την παροιμία. Που λέει πριν το ποτάμι ξεβρακώθηκε. Α ψάξουν να βρουν τι λέει ο κύριο Στοδωράκη, α διαβάσουν τη συνέντευξή του. Να δουν για ποιου δουλεύει. Ενώ δεν ξέραμε για ποιου δουλεύει. Πρέπει να διαβάσουμε το κείμενο. Να σου πω. Έλα μου. Από ποιο χωριό είσαι καλά και πριν τα ποτάμια. Από τον πλάτανο τη ηλία, κοντά στην Ολυμπία. Α, ωραία, είναι, έχω πάει. Mm, Πάμε. Κάνει εκεί yeah. στο βενζινάτικο, κάνει δεξιά μέσα, ε. <laughs> εκεί, εκεί, εκεί ξεβρακώνες. Όχι, εκεί. Μετά το τζεττόιλ δεν είναι, εκεί που κάνει δεξιά την φώρα. <laughs> ναι, ναι. Έχει κάτι πολύ ωραίο σουβλάκια στον πλάτανο. Ναι, <laughs> <laughs> Στην πλατεία ένα ωραίο που έχει μια πέργκολα από πάνω, κάτι μια, μια κλιματαριά. Έχει ένα ωραίο χωριό, αγάπη μου το δικό μα. Το <laughs> πολύ... <laughs> ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Να. Έχει ωραίες γκόμενε. <laughs> έχει, Βλέπει εμά η μοίρα δεν μα έριξε στην οίκονο, μα έριξε στον πλάτανο. Γεια σου, αποστολικά τρελιάρι μου. Γεια σου, φίλε, γυμναστηριακέ είσαι. Εγώ είμαι εμάς... Άλα μου έλα αγορινά Δεν θύμησα, λοιπόν, θα τα πει όλα όμω, Μαρκάκη. Εγώ ξέρει. Εγώ θα τα πω όλα. Θα πω ό,τι θέλω. Όλα, όλα. Εγώ είμαι με το Σαμαράκη, αλλά αυτή την μπαζαβούρα, ρε φίλε, δεν την μπορώ με τίποτα. Πήγε ρε Μαρκάκη και έκανε χειροφύλημα στον κοκό, ρε Ρε Μαρκάκη, πήγε στην Κοκό Σνέλ και έκανε χειροφίλη κοκό, ρε, μα... μα... ρε μα... Ποιο ρε. Η νιτσέλ, ρε μα... και που πήγε να πούμε. Κάνα τη την έχει βα Μου, αυτά τα πατσαβούρια ζουν τόσα χρόνια ρε με τα λεφτά που φάγαρε φαντάσου Παιδί μου της παίρνει λαμπάδα και τσουρέκι Δεν θα του φιλήσει το χέρι του συχαμένου του κοκκού Πόσο τόσα αυτοί οι άνθρωποι με αυτά που βουτήξαν την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω από το τελευταίο πιάτσικο που κάνανε πάνω στο παλάτι. Ε, τι είναι αυτά, ρε μα κάνανε, πώ απάγανε. Πού ήρθαν τι και πήραν κάτι με χειροπείρουν που είχαν ξεμείνει και αυτά, ποιο ξέρει που τα σκοτώσανε. Ήραι μα κάνανε, τόσα άτομα ζουν τόσα χρόνια τυχλίδα, αγοράζανε κάτω οικόπεδα, αγοράζανε να πούμε βίλες ε, ρε, δεν του δίνει κανένα για όρτι κανένα, ρε, που, Τι του αφήνουμε και του βλέπουμε του μα εδώ πέρα. Άκουσα τώρα ένα παλικάρι το οποίο έλεγε ότι δουλεύει σε Νταλίκα και δεν βλέπει συχνά το παιδί του και αυτό που γίνονται στην Ελλάδα τον κάνουν να κλαίει και να στεναχωριέται. Λοιπόν, εγώ του λέω να ψηφίσει Κουκουέ που είναι το κόμμα της εργατικής τάξης που στηρίζει τον εργάτη και αν σωθεί το παιδί πώς το λέει το τραγούδι, υπάρχει αλυπίδα. Τίποτα άλλο.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 που ενδιαφέρεται και το σεβασμό στον άνθρωπο, που θα καταπολεμήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η αριστερή ιδεολογία. Περισσό live. Ναι, ναι, πες μου. Περισσός, βέβαια. Δηλαδή, το να έχεις ανθρωπιά, προσδένει μια στάση και μια πολιτική ιδεολογία. Μείνετε συντονισμένοι. Το 902 ναι. ξανά στα ραδιοφωνά σας. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Να πω, ρω, ποιέμε, δηλαδή, τι μπορεί να αυτό έχει μέσα ότι άλλη μπορεί να τον πραγματικά ενδιαφέρεται, για ένα καλύτερο κόσμο, για αυτόν για τα παιδιά του, για τον για τη δουλειά του όλα αυτά. Αλέκα. Πώ ξανά έτσι η φωνή σου. Ναι, α, σα Καλέ! Καλώς ήρθατε. Πού είστε έτσι, είπαμε. Καλέ, καλέ Σόφια τι έγινε Σε αναγκύρισα από, από πού Από το εγκεφαλικό Που, που είχα πάρει την πεντέλη Και ποια, ποια είναι πεντέλη Η νέα πεντέλη έχει και εργάτες Καλά Έτσι. δεν σ' ακούνε επέστρεψε και πολύ <σχ> Για πες τώρα καλά το εγκεφαλικό όλα, όλα καλά Να είστε καλά Καίρι που σα ακούω και Πάρα πολύ Που σε ξανακούμε γιατί, γιατί Από την κατάλαβα δεν θα σ' ακούει ποτέ <σχ> κανείς ξανά Ήσουν αγεραδίκια και Σιγά... τη γλίτωση με τα βλήτα Κανέναν. Όσο και τον Άρη, καλά. Πού θα γίνει ε, σιγά μην γκλάψω, σιγά μην φοβηθώ, σιγά μην ψοφήσω, σιγά μην φοβηθώ. Έτσι, τα θάνατο. Ε, δεν πειράζει. Και αυτό θα αρθεί. Τι θα κάνουμε. Θα έρθει, να μην έρθει, καθυστερεί έτονα να του σπάσει δεν τα νεύρα. Γιατί όλοι αυτό θέλουνε Τίποτα εκεί. Α, Α, Επιμονή ας... να σπάσει τα νεύρα του Τουρνάρα, του Άδωνη, που θέλει να ψοφήσετε. Καλείνε κύριε Παπαγιαννή. Τι είναι κύριε Κεφαλικό μου, πε μου. Αν θα σα πω, σε ένα μπαρ, ρεστοράν του Κάπτου, κάτω στο χαλάτρι εκεί μαζεύεται και αυτό που κάνει εκπομπή το μεσημέρι η, του Σαββάτου, ο, ο, ο, ο κύριο Γιάννη. Ότι εσύ έπαθε εγκεφαλικό και τρεγινά και στα μπαρ, τι γίνεται. Εγώ πάει η μου. Εγώ δεν πάω, πού να πάω εγώ, Δεν βγαίνω τώρα και με το κρύο, πού να βγω. Ναι, είναι και το κρύο Αλλά... Του έβαλε. Δεν ξέρω πώ έγινε. Και έβαλε εκεί αυτό που έχει το μαγαζί. Και σα ακούν το βράδυ με την, στο Facebook. Εκεί πώ το λένε που έχει το social Όλα τα ξέρει. Εκεφαλικό, κεφαλικό. Τι έγινε ε, να σα πω. Διαβάζω. Μήπω έφυγε και είναι μετασάρκωση αυτό. Τώρα είσαι σίγουρη ότι είναι κεφαλικό. Τώρα τελευταία παρόλο που πήρα το. Πώ το λένε. Πήρε στον δρόμο λένε. το μακρύ. Πε Όλα ε, τα. Πήγες να περάσει. Στον ποταμό λέγε τα μπατωμένα, κο... τα μπατωμένα χώματα τώρα διαβάζω Μας. Γιατί δεν τα έχω διαβάσει Τον Άρη τον είχα πάρει πολύ παλιά Κοίταξε ε, ε, Είμαι ένα, μια γυναίκα Πόσο χρονών είσαι Πόσο 74 λοιπόν. Γρέτζο θα λες, όχι γυναίκα Ναι δεν με νοιάζει Είσαι για να σε βάλουν μέσα που χρωστά την εφορία Ναι, γεια σας, γεια σας. Ε, παρακαλώ, ήθελα ερώτηση να κάνω για τους χειμερινού προορισμούς που έχετε, για ασκή, όχι από τα Πού πήρατε? Ε, στο travel. Α, εντάξει, προς τη μη μπερδεύτηκα, νομίζω πήρατε στο σαλέ του λιάπη. Πού στο? Στο σαλέ του λιάπη. Δεν το ξέρω, Εντά, Εντάξει, Επίσημα. δεν πειράζει. Πού θέλετε να πάτε εσείς? Η 3, ε, δεν έχουμε ξαναπάει για σκι στο εξωτερικό και ε, δεν ξέρω. Αλλά προσέχετε αυτά γιατί δεν είναι καλά τα σημάδια τελευταία. Άρα. Γίνονται στραπάτσα πολλά στα σκι. Μια ο Σουμάχερ, μια η άλλη η Μοσχάρο η Μέρκελ. Δεν είναι για να κατέβεις για σκι. Δεν είναι καλά τα σημάδια. Το χιόνι έχει χαλάσει πια. Τι να σα πω. Εσεί λεφτά που βρήκατε για να πάτε για σκι και μετά κλεγόσαστε. Με τι λεφτά θα πάτε. Άλλο και τούτο. Είμασταν για χαϊλίκια να πηγαίνουμε για σκι και ξεσκί <κυρίζει> Δεν είμαστε κα... καλά. Καλά, Καλά, εγώ να πουλήσω θέλω, δεν λέω Αλλά πού βρήκατε Το τα βλέπω. χρήματα, κρίση έχουμε Το βλέπω Να τα τι δώσεις έναν άστεγο Τι να θέλει. Να τα δώσεις έναν άστεγο που θα πας για σκή Έχω δώσει και εκεί Εντάξει, τότε Έχει να και... πας Να πας με όλη μου την καρδιά και τι ευχές μου Και snowboard να κάνεις Και έλκυθρο, snowmobile και όλα Ωραία, θα μου πείτε τώρα Βεβαίως, που θέλετε, τι πρόεδρος τακ ψάχνω Τακ-τακ Εκτρολόγια. Α, δεν πάμε καλά. Εμεί δεν πάμε καλά. Ενώ εσεί που σα λέτε να πάτε στου αλέ στην Αυστρία ξαφνικά με του βρωμογερμαναραίου, εσείς πάτε ε, καλά. Ναι, μα φταίξαν οι Γερμανοί. Ποιο μα έφταξε, προδότρα του ε. έθνους Και οι Έλληνε μα φταίξαν και οι Γερμανοί μα φταίξαν. Οι Έλληνε πιο πολύ, εντάξει. Εμεί φταίγαμε, κύριε, που του ψηφίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλο πάντων, γι' αυτά θα, θα λέμε. Α, το παραδέχεστε. Όχι, μου φτάνει αυτό. Μου φτάνει που την προβατήλα σα. Εντάξει. Σα χαιρετώ κύριε, συγγνώμη. Δεν θα προτιμήσετε το γραφείο μα, δεν καταλαβαίνω. Τι να σα πω, Να Εκλείσουμε. μου πείτε οι ημερομηνίε να κλείσουμε το πακετάκι. ΤΑΚ, τΑΚ, τΑΚ, τΑΚ, τΑΚ. Το ηκτρολόγιο. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, ε. <συγλίδι> <συγλίδι> μ' αρέσει που βγάζει κάτι θέματα τώρα για τι. αυτές που κάνανε οι Γερμανοί. Τα... Αρέσει, αν πάρουμε τι αποζημιώσεις που ζητάμε και το χρέο κτλ. Ποιο θα τα πάρει, θα τα πάρουν τα θύματα. Δεν γαμμαστε, λέω <συγλίδι> εγώ. Να Ε. Τι έγινε γαβούλη, Τι γίνεται. Την μεγάλη παουκάρα χθε, Δεν μιλάω. Την και θα το λέω. Τι, Παγκουλέου, Παγκουλέου, Παγκουλέου. Παράγκα, παράγκα, έλα μου ανήσω στο αματώνα παράγκα. Άζη που μαθηματικά, Ο τίτλο είναι στο γαύρο. Μόνο μαθηματικά. Ε, δηλαδή χθε το είχαμε όμω τη διαφορά των 20 βαθμών. Πού ήταν, Με τα σφυρίγματα και με τη διατησία. Έλα τώρα που λυμένο ήταν. Μας την έχετε πέσει όλοι. Αργαβού, σας φάξαμε, σας φάξαμε. Άσε που βρίσκετε και εσείς και κάνετε τώρα, έτσι. Καιροσκόπη οι παόκτζιδες. Και τα παόκια κεροσκόπη και οι βάζελ κεροσκόπη. Βρήκατε τώρα που κυνηγάνε όλους τους χρυσαυγίτες και έχετε πατήσει κάτω τους γαύρους. Βρέ η Λίθιε, η εισαγωγή δεν είναι για σένα. Δεν βλέπεις... Ότι ψηφίζουν νόμο 10 μέρε το γάλα. Θα πουλάει η, Ολ... η Ολλανδική εταιρεία, θα πουλάει η Γερμανική εταιρεία, θα φύγει το παιδί σου μετανάστη. Το ηλίθιο ήταν για τον ψηφοφόρο. Και θα πουλάνε το γάλα του οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Δεν το καταλαβαίνει ότι έτσι θα πέσει η ανεργία. Πώ το ηλίθιο είσαι. Και κάτι άλλο. Αυτό το θέμα με του φαρμακοποιού. Καλά κάνουν. Θα τα βάλουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν το βλέπει ότι με 15 ευρώ πα στο μάρκετ και γεμίζει ένα καλάθι πράγματα. Πόσο ηλίθιο είσαι. Να γίνουν έτσι. Τα φαρμακεία εταιρείε. Μόλι πήραμε τα βιώδια εταιρείε, 500% αυξηθήκαν τα βιώδια από το 2007. Κάνεις πάτρα και πετάγε αμέσω. Πόσο ηλίθιο είσαι, Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου Πολύ. Γεια σου Φίλας. Τι κάνεις. Καλά. Το έμαθε, Ε. Το έμαθες. Τι έγινε. Μετά την παρουσίαση της Ελιά, τι έκανε, ο Άλέξης, ε. Τι έκανε. Το άλλαξε το όνομα. Ετοιμάζει την τώρα. Έλα, τρελό, αγώρι, τι κάνει. Καλά. Έτσι, να είσαι σκληρό με τα κοριτσάκια. Είμαι σκληρό. Δεν είμαι φόλο. Πολλά για χθε. Πώ πώ. Και χρόνια πολλά λέω για χθε. Τώρα από τη μια μου λε να με σκληρώσουν τα κοριτσάκια, από την άλλη χρόνια πολλά γιατί με έτσι μου λε. να είναι όχι για σένα, ρε τρελέ. Για πιόν. Για τα κοριτσάκια λέω, όχι για σένα. Άμα ρε τι πατσαβούρε που θέλουν και λουλούδια. Έχουν εφεύρει 100 γιορτέ για να παίρνουν λουλούδια, αγλικά και αγάπε. Α, και όλε μα κατσίδε να με. Τίποτα. Λεφτά δεν έχουν λουλούδια και γλυκά θέλουν να με. Το πιο σημαντικό και το πιο ακριβό που του δίνουμε είναι τα. Μας. Α, μπράβο. Γεια σου ρε μου! Έλα ρε φίλε! Γεια σου, ρε, τρέλα! Έλα ρε βούσε ρε ρωτά! Να σου πω ρε παιχτή, προσκλησούλες για τον άσημο το ναι! Ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα που πίνεις σου καθυστερεί λίγο την αντίληψη, κόφτο να πούμε! Γιατί δε, δεν κάνει ε! Δεν κάνει! Πριν μισή ώρα τη δώσαμε τις προσκλήσεις, σταμάτα το! Αποστόλη καλησπέρα! Καλησπέρα με ακούς! Σ' ακούω, σ' ακούω. Λοιπόν, άκουσα. Πε μου που είσαι τώρα και τι κάνει. Που είμαι τώρα και τι κάνει, Στο σπίτι μου είμαι. Πού να είμαι, Ρεμάν. Πε μου που είσαι άτρηχο. Άτριχος. Αυτό Φέ... παίζει μόνο τέλο. Αρκούδα, αρετή άτρηχο. Αρκούδα, αγάπη μου. <laughs> Αποστολή. Να φάμε μαζί το μέλι, να σα αλείψω, να μην ξεκολλάει. Λέγε. Σε ό,τι σου διαβάσω, θέλω να βάλει μουσική υπόκριση δική σου. Άντε από τώρα. Τέλνερα. Φέ... Φέ... Ερωτικό είναι, τι είναι. Θέλω να δω τα μούτρα του στι εκλογέ το βράδυ. Οι κάλπε κλείσουνε. Και πέσει το σκοτάδι. Θέλω να δω και το χοντρό. Αυτό το Βενιζέλο. Εκείνον που το κόμμα του μα έκανε πουρδέλο. Θέλω να δω τον Άδωνη. Αυτόν τη ευγενία. Όταν θα ανοίξει το κόμμα Αυτό τη μαφία. Θέλω να δω τον Υπουργό. Τελειώνουμε. Το έχω πάει τρει τραγούδι. Όταν στην καταμέτρηση θα τρώει την ποσά. Και εκεί προ το ξημέρωμα θέλω να δω. Όταν αυτέ τι λαός του των φώνη. Έλος, τέλος.